Είναι Γερμανία. Σαν φίλοι Και μιας φίλης χώρας, όπως είναι η Γερμανία; Let us uh, give some clear talk. The American and German people are great friends of Greece. They have given us the last years more than 60 I has το Φούχτελ είναι ένας πάρα πολύ συμπαθής άνθρωπος Αν τον ονομίζετε Πάρα πολύ συμπαθής Το Φούχτελ Πάρα πολύ συμπαθής Που είπατε είναι <laughs> <laughs> <solidarity> <radeless music> <g Soft playedieniachi> Η μαθήμα του Πόντεβαν ο οποίο θα είναι σκηδεόδη. Οπότε, Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί πιένετε έξω απ' τα ρούχα. Εγώ έξω τα ρούχα εγώ περιμένω μια απάντηση. Αν <εδίων και στ'> δεν <εδίων> <απάτηση. εδίων> <εδίων> <εδίων> θέλετε να μ' απαντήσετε, <εδίων> δεν θέλω <ξέρω>, να <εδίων> σας απαντήσω όμως. Σας απαντώ, αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι Υπουργοί, οι Προφυπουργοί, που είναι χρες εκλεγμένοι από την Βουλή, από τον ελληνικό λαό, με 258 ψήφους, ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους, επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν τη χαρτιά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 Δεν είτε κοίστον. Καλησπέρα φίλε και φίλοι του πλατεία Radio. Μια ακόμη παγκόσμια γερμανικά, ξεκινάει και στα μικρόφωνα τη πλατεία είναι ο Πάνο Και Η Βασιλική Μανιού. Σα έλειψα την προηγούμενη Πέμπτη, είμαι σίγουρη, αλλά λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων δεν τα κατάφερα να έρθω. Εγώ τόρισα το τον αλφουλισμό. Mm. Έπεινα στο, στον αέρα. Πολλάκι έγινε για μένα. <laughs> Μάζεψα πολλά στιγμέ, πολλέ ειδήσει από όλα σήμερα. Όλα σήμερα, λοιπόν. Μουλιά ας Συντονιζόμαστε στο πλατεία-radio.alism.radio.com ή εναλλακτικά στο myradio-stream κάθετος πλατεία-radio. myradio κάθετος πλατεία-radio Κάτι με κάθε έχει το άλλο. Α, ναι, και το myradio υπάρχει και αυτό, δεν ξέρω λειτουργεί. Καλού κακού, συντονιζόμαστε στο πλατεια και γράφουμε σε αυτό το chat του σταθμού, αυτό το τσάκ ε, η ώρα 3.15, τώρα είναι ταρτάκι μόνο τίποτα, Ξύχουλα. Ε, να χαιρετήσουμε λοιπόν όλο το γαλανδικό χωριό και να επανέλθουμε με τις ειδήσεις της ημέρας. Υχυ. Υχυ. Υχυ. Το έτος 50 π.Χ. οι πρόγονοι των σημερινών Γάλλων οι Γαλάτες είχαν κατακτηθεί από τους Λοναούς μετά από πολλές μεγάλες μάρσεις. <Τι> Οι ονομαστοί αρχηγοί, όπως ο Βερσεζοντόριξ, αναγκάστηκαν να καταθέσουν τα το όπλα τους στα πόδια του Ιούλιο 4. <Ρι> <Ρι> Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή. Όλοι όχι, γιατί μια περιοχή αντισταγεται μικρή φόρα στον Ιούλιο Καταστική. Μια μικρή περιοχή περιτριγυρισμένη από 4 ρωμαϊκά στατρόφαρα. <Ρι> Σε αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωριμία μας με τον πολεμιστή Αστέριξη. Είμαστε στον αέρα του γαλακτικού χωριού. Ε, δεν ξέρω για σένα. Εγώ αισθάνομαι έτσι να σφίγγει, ρε, επειδή είναι πάρα πολύ αυτή η αγκαλιά τη ευρωπαϊκή οικογένεια, μέρα με τη μέρα, όλο και περισσότερο. Ναι, ξέρει, την αγκαλιά κάτσε. Ναι, ναι, ναι. έτσι, να σου τα κόκαλα. Ευρωστρατοί που θα περιφυρούν τα ευρωπαϊκά σύνορα. Ε, μετά διάβαζα ένα άλλο άρθρο στο TV που έλεγε για κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο για προστασία δεδομένων στο διαδίκτυο. Βλέπει ότι έτσι αγαπιόμαστε τώρα περισσότερο. Υπάρχει μια φανερή ερωτική διάθεση. Ναι, ναι. Ενεργετική από του έξω, παθητική από εμά. Εντάξει, Τώρα αυτά ή... δεν είναι κακά ούτε παιδά, δεν μπορεί να κάνει τις ναι, ναι. Επιλογές, τι ελεύθερε εξωτερικέ επιλογές, Το εμεί επιλέξαμε την παθητική. Χαρίζουμε αεροδρόμια, λιμάνια. Άκουσε τώρα τι υπόθηκε ότι μετά τα 14 αεροδρόμια που βουλήθηκαν στη Θράπορτ, mm -hmm. η οποία στην ουσία το μεγαλύτερο μερίδιο των μετοχών τη, το μεγαλύτερο ποσοστό μάλι, των μετοχών τη. Ε, κατέχεται από το γερμανικό δημόσιο, άρα στην ουσία τα, τα, τα αεροβρόμια τα δικά μα. Κρα, τα... Επανά κρατικοποιούνται σε άλλο κράτος. Ε, έτσι ακριβώς. Ε, τώρα σήμερα θα πάρουμε και τα λιμάνια. Ναι, του κυρία και τη Θεσσαλονίκη. Κεράστα, γιατί ήμασταν πολύ σοβιτικοί, ήμασταν πάρα πολλά λιμάνια κρατικά. Η Fraport, να προσθέσουμε, επειδή είπες ακριβώς το ότι κρατικοποιούνται, δίνεται κοποιούνται, αυτό δείχνει ότι έχουμε περάσει σε ένα άλλο στάδιο, το οποίο ξεπερνάει ακόμα και αυτό που λέμε είναι ο Μιλάμε δηλαδή για καθαρά κρατικό τρόπο συμπεριφορά. Δεν ιδιωτικοποιούνται πέσει σε ένα μεγάλο κολοσσό γερμανικό ιδιωτικό. Σε κάποια νόμιμη εταιρεία Μπράβο ή σε κάποιος, ναι. κάποια αντίστοιχη εταιρεία μεγάλου βεληνικού παγκοσμίω. Είναι κρατική, βέβαια ιδιωτική κρατική, είναι κρατικομονοπολιακή, α πούμε, ναι. ε, γερμανική εταιρεία με απικιακέ συμβάσει. Θα πηγαίνει. και εκεί τώρα πει, οι άνθρωποι Είναι οποίοι δυστυχώ ε, πιθανότατα θα μείνουν χωρί δουλειά στα αεροδρόμια γιατί συνηθίζουν να απολύει συγκεκριμένα εταιρεία. Ε, θα έχουν, θα, μάλλον μπορεί να μετανιώσουν και την ψήφα του ε, ίσω κάποιοι από αυτού. Αλλά πολύ έχουν αρχίσει ήδη να τη μετανιώνουν. Πολλοί μουτζώνονται στον δρόμο, πολλοί χώγουν ναι. τα χέρια του. Θα ασχοληθούμε και με τη Θράπο τι επόμενε εκπομπέ και πιο συγκεκριμένα ναι, και πιο ναι, ναι, ναι. Στενά, στενά. αγκαλιαστικά. Αγκαλιαστούμε και εμεί ε, με την Θράπο. Ναι. Εμεί θα την αγκαλιάσουμε την Θράπο. Ε, έχεις μια έρευνα μπροστά σου. Ε, έχω μια έρευνα μπροστά μου. Εντάξει, θα μαυρίσουν λίγο οι ψυχές μας, αλλά είναι πολύ αντιπροσωπευτικό δείγμα τα αποτελέσματα αυτά των ερευνών της συγκεκριμένης μάλλον έρευνας είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα του, του τέλματος στο οποίο έχει βρεθεί η κοινωνία. Ε, δεν μιλάμε μόνο για το οικονομικό τέλμα. Το, η κοινωνική ύφεση η κοινωνική κρίση με βάση τα αποτελέσματα τη συγκεκριμένη έρευνα για μένα φτάνει στο αποκορύφωμά τη. Ε, αυτή η έρευνα έγινε από το Ινστιτούτο Πρόληψη ε, και κάνει λόγο για την ε, πείνα ή την ανεπαρκή πρόσβαση σε τροφή ε, παιδιών δημοτικού. Αντιμέτωπο λοιπόν με την πείνα, το 60% των μαθητών της Αττική. Ε, και για αυτό το λόγο, λένε και αυξάνεται, ο αριθμός αιτήσεων από σχολεία για συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα ε, διατροφής. Ε, γίνεται λόγος λοιπόν για το πρόγραμμα σύντησης και προώθηση υγιεινής διατροφής, το, ε, το οποίο το κάνει το Ινστιτούτο Πρόληψης, ε, με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Τα πρώτα αποτελέσματα. Το 60% των μαθητών δημοτικών σχολείων Αττικής βιώνουν επιστηριστική ανασφάλεια. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν πρόσβαση σε επαρκή ποσότητα τροφής. Ενώ σημαίνει το 25% κλείται από πείνα. Ξεκάθαρα, δηλαδή ούτε καν ανεπαρκή, ρε παιδί μου, τροφή. Το 61% των οικογενειών στα 64 σχολεία της Αττικής που έχουν λάβει μέρος στο πρόγραμμα αυτό διατροφής ε, το 61% των οικογενειών ο ένας στους δύο γονείς δεν έχει εισόδημα. Όταν λέμε ότι δεν έχει εισόδημα, όχι μόνο είναι άνεργος, αλλά δεν έχει ούτε, ούτε καν κάποια βοήθεια από σύμπεξη κάποιου παππού ή γιαγιάς κλπ. Ε, το 17% των οικογενειών δεν έχει κανένας από τους δύο τους εισόδημα. Ενώ το 11% των παιδιών είναι χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Το 22% των οικογενειών είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες. Στο 7% των οικογενειών διακόπηκε η σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος για διάστημα μεγαλύτερο τη μια εβδομάδα. Ε, από 42.727 οικογένειες σε 23 νομούς σε όλη τη χώρα, το 54% αντιμετωπίζει επιστηστική ανασφάλεια και το 21% πείνα. Στο 40% ο ένας από τις δύο γονείς δεν έχει εισόδημα, ενώ στο 13% δεν έχει κανένας από τους δύο. Ε, αυτή είναι έρευνα που έχει αναφερθεί στο site στο σάλτ, το πρώτο θέμα. Ωραία τα πράγματα στο, ναι, ναι, ναι. στο χαλατικό χωριό που λένε. έχει ε, στο νου του το παιδί, λένε κάποιοι. Μάλλον αυτοί άχρηστοι, οι οποίοι τολμά να φέρουν και το όνομα της αριστερή διακυβέρνηση δεν είναι κανεί να ούτε καν δίκτυο που να μοιράζει μίληλα στα παιδιά του σχολείου. Ε, όχι, το κάνουν. Έχουν πει ότι σε 11.000 μαθητέ, την προηγούμενη εβδομάδα το άκουγα, ε, οργανώνεται τώρα ε, σύντηση, ε, όπου σε 11.000 παιδιά, α πούμε, στην Αθήνα θα μοιράζεται φαγητό, α πούμε, κάποιο κολλάτσιο τα το τη διάρκεια του σχολείου, ε, του σχολικού ωραρίου. Κάτι άλλο άσχημο, πάρα πολύ επίση που άκουσα, βγήκε ένα διδυτή δεν θυμάμαι πιανού σχολείου, στην εκπομπή του Χατζημαρκολάου στο την προηγούμενη εβδομάδα. Και είπε ότι παιδιά, όχι μόνο ε, για μεταναστών κλπ. Ελληνάκια, έτσι. Mm. είναι νομίζετε ότι μιλάμε για μετανάστες ας πούμε. Μετανάστε για το Όχι, όχι, όχι. Ελληνάκια αυτή στιγμή, έτσι. Και εμεί μετανάστε είμαστε, δεν του περιμενουμε Περιμένουμε, καραδοπούν γύρω-γύρω από το ηλικείο τα παιδάκια λίγο πριν χτυπήσει το κουβίνι για να σχολάσουν γιατί ό,τι πράγματα ό,τι τρόφιμα που πάντων να μείνει στο κυβλίο δεν δηλαδή τα πετάξουν τα δίνουν στα παιδάκια mm. και κάνουν όλα σειρά στο τέλος του σχολικού ωραρίου στο τέλος σχολικής μέρας να πάρουν Ό,τι περισέψει στο κοινοείο. Ξέρετε, αυτό είναι αποκρουστικό και μια άλλη εικόνα, η οποία επίση είναι αποκρουστική, είναι αυτό το οποίο είπαμε από λίγο, το οποίο ανέφερε, στο, η, τα τρόφιμα σε τόσε χιλιάδε οικογένειε. Δηλαδή, το να υποβάλει συγκεκριμένα παιδιά με στην τάξη να νιώσουν ξεχωριστά για λόγου οικονομικού, το οποίο πρέπει να πάρουν δωρεάν τρόφιμα. Ενώ ένα σύστημα έπρεπε να διασφαλίζει το δωρεάν κολατσιό. Μα είναι, είναι τραγική ιδωνία. Μιλάμε τώρα για κλειδί με τις τρελές. Έτσι. Δεν γίνεται από τον πατέρα του να τον έχει σαν εργό. Τη μάνα του αν δουλεύει τετρά ώρα με 2,5 μισχατοστάρικα το μήνα. Ε, τα παιδιά να ψωμολυσάνε να πούμε. Ε, να τους έχεις τρελάνει ας πούμε, με τη φορολογία. Και ε, ε, ε, στο τέλος να του πετάσεις και ένα ξεροκόμμα του. Και φαντάσου πως νιώθουν πολλά από αυτά τα παιδιά. Όταν οι χρημαθητέ του θα πάνε στο ηλικείο και θα αγοράσουν, το δύο ευρώ το έχουμε, πηχή, και παραπάνω, θα πάνε στο ηλικείο και θα αγοράσουν μια τυρόπιτα ή μια πίτσα και τα παιδιά αυτά θα πάνε το κολατιστό του δωρεάν. Ο τζίρο των κυλικίων μέσα στο 2016 υπολογίζεται ότι έχει πέσει κατά 50%. Έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα ψώνια στα αγγλικά του σχολεία. Εντάξει τυρόπιτα, οκ, okay. θα μου πει 1,5 ευρώ τι έγινε. Δεν βάλαμε 1,5 ευρώ επί 5 τη μέρα εβδομάδα. Σου λαμβάνει μία τρόπε, θα πάρει ένα νερό, θα πάρει ένα Το έχει όλε είναι σχολεία. σου λέω το μήνυμα, με μιση ευρώ. Πολλά ζηνά από την πούμε παιδιά, εδώ παραλίγο να με ανέξουν τα σχολεία αυτό. <laughs> να είμαστε την πρώτη χώρα, η οποία θα, δεν θα είναι για σχολεία, πλάσουν εδώ συνολική Ευρώπη. παραλίγο να μείνουν τα σχολεία από του τα παιδιά και να μην <laughs> Ε, Πού προχωράμε, έχουμε κάτι επόμενο ή να περάσουμε σε ένα... Να πούμε για πληστηριασμούς, τώρα που πιάσαμε μέχρι το... την κοινωνική κρίση πούμε, Α. Να περασουμε σε ενα να πουμε για πληστηριασμού. τωρα που πιασαμε μεχρι την κοινωνικη κριση να πιασουμε για τους πληστηριασμούς, δεν έχω και μια ευχάριστη μεταείδηση Αλλά ας πούμε όλα τα κακά Να πούμε τα κακά, να κλείσουμε με τα καλά Ναι, ε, για τους πληστηριασμούς, χαμός ε, από 1η Ιανουαρίου του 2016 κανένα σπίτι δεν μπορεί να είναι σίγουρο δεν θα βρεθεί στα χέρια κοράκτημα των hedge η... funds. Η αριστερή κυβέρνηση, <laughs> η οποία είπε ότι είναι απαράδεκτο να πληστηριάζονται σπίτια κορυφαίου και τα κορυφαίου, τα, τα δίνει όλα. <laughs> και είπε, είπε λέει ότι τώρα λέει, συμφωνούμε για τα επιχειρηματικά και τα στεγαστικά τα δούμε από τον νέο χρόνο. <laughs> τώρα, όπω την ψευδέστηκε από τον νέο χρόνο, θα διαπραγματευτούν σκληρά γιατί θα περάσουν σε κοράκια. <laughs> Εντάξει. Ε, εχθές έγινε αυτό με τον ή προχθές το ιρινοδικη βιβλίο με τον παράνομο πειρασμό ε, έγινε χθε, έγινε εχθές ε, είχαμε συνεχεία ενημέρωση στο πλατεία Αρείδιο κατευθείαν από τα παιδιά που ήταν εκεί, από κάποια παιδιά του, <ρουσίλου> του κίνηματος Δεν πληρώνουν νέο μέτωπο που <ρουσίλου> είναι <ρουσίλου> εδώ και πάνε σε εμά. Από μια φίλη. <σίλου> ναι, μια φίλη <ρουσίλου> Ναι, ακριβώ. Ε, μια μεγάλη φίλη του με κάποια άλλα παιδιά από άλλε οργανώσει. Ανεβάζανε και τα στέλναν και σε εμά όταν ανεβαίνουν κατευθείαν στο site του Πλατεία Ρέντιο. Και ανέντακτο κόσμο. Και ανέντακτο κόσμος, προφανώ. Και υπό τη συνέλευση εκεί πέρα τη τοπική συνελεύσε. Ε, το κίνημα, η οδηγή, <ρουσίλου> α πούμε, μα ήρθε μια ανακοίνωση πριν λίγο. Πριν λίγο λέει ανακοίνωση, mm -hmm. δεν ήρθε πριν λίγο. Το κίνημα οδηγεί στο αστυνομικό τμήμα Ελίου, συμβολιογράφο συνεργάτη των Κορακινών, που κατόπιν πίεσης παραδέχτηκε ότι είχε πληστηριάσει το σπίτι του συμπολίτη μας στην τράπεζα Πυρεό παρανόμω από προχθέ. Κατανατέθηκε μήνυση. Για παράβαση καθήκοντο σε συμβολιογράφο και θα πραγματοποιηθεί καταγγελία στο σύλλογο. Δεν θα επιτρέψουμε στα κοράκια, παντού οι να μα πάρουν τα σπίτια και να μα βρίσκουν μπροστά του. Δηλαδή, να καταλάβουμε τι έγινε, η συμβολιογράφο, δεν ξέρουν προφανώ ότι οι πληστηριασμοί, ειδικά στο ήλιο, διακόπτονται. Ναι. γιατί ότι υπάρχει ενεργό κίνημα κατά τον πληστηριασμό στο ήλιο. Τι σου λέει, πληστηριάζει το σπίτι από πριν, πριν την μέρα του πληστηριασμού, παράνομα. Ξέρω εγώ τώρα που το πληστηριέσαι σπίτι, το πληστηριέσαι στο γραφείο. Ήρθε το πληστηριέσαι στον δρόμο και έλεγε Όπω θα στο να πληστηριάζουμε σπίτια, να περάσει το <σφυ> κόσμο. Ε. <σφυ> Τι κατάλαβε και δεν μπορεί κανεί να ξέρει. Πληστηριέσαι το σπίτι λοιπόν μόνοι του και πήγαινε να ενημερώσει γιατί το σπίτι δεν υπάρχει, να πληστηριάζει μόνο. ευτυχώ ρε παιδί μου ότι. Πάνω στον καυγά από ό,τι κατάλαβα. Πάνω στην αντίσταση του. Στριμώθηκε το παραδέχτηκε, τη ξέφυγε. Ε, αυτό ήταν μια αιτία: το η συγκεκριμένη γυναίκα συνεργάτη των Μπορακέων να πάει στο εισεγγελέα. Πάνω στο ρέτσινο, ε, το αξέ. Το το Εχθέ ε, έγινε και αυτό. Δεκάδε ε, ρετσιμιώτε μαζί έφυγαν στο δικαστικό μέγαρο και ματέωσαν 9 πληστηριασμού. Στην ουσία έκαναν κάτι σαν αλυσίδα. Μπράβο. Στήσαν τείχο μπροστά στα δικαστήρια. Mm. Ματέωνοντα κάπω έτσι 9 πληστηριασμού. δικαστικό μέγαρο Βρεθύμι. Ε, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα τρία τελευταία χρόνια της κρίσης ε, οι άνθρωποι αυτοί έχουν καταφέρει να ματαιώσουν πάνω από 800 ευκαιστηριασμού. Στο Ρέθινο. Στο Ρέθινο και επήρχε και αντίστοιχη κίνηση στο Ιράγγειο. Φοβερή κι αυτή. Η στάση πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. Ε, η κίνηση αυτή στο Ρέθινο λέγεται αλληλοβοή και οφηλετών mm -hmm. Αυτή είναι η άνθρωπη και μπράβο γιατί από το νέο χρόνο, άμα δεν γεννηθούν τις κινήσεις και άμα όντω το κίνημα το οποίο υπάρχει, υπήρχε και πιο πριν, διαμορφώθηκε και τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, δεν αντεπιτεθεί με τέτοιε κινήσεις, το χάσαμε. Για να χάσουμε και το σπίτι, Χάνουμε και το νερό, χάνουμε και τα. Δεν, δεν μένει τίποτα. Το τέλο δεν θα πιέσω <συσίλω> τίποτα, θα ξεπουλήσουμε. Θα μα έχουν φακελωμένου και, το... και το παραμικρό, θα μου θα κελώσει και το παραμικρό αντικείμενο που θα θεωρούν αυτοί οι πολίτε το στο σπίτι μα, περιουσιολόγοι κλπ. Αυτά που συζητάγαμε πριν με τον τρινό τύπο. Εντάξει, <συσίλω> λοιπόν. λοιπόν, Δηλαδή θα έχει τώρα σημαίνει, ένα σαρκοδάκι τη γιαγιά και θα πρέπει να καταγραφεί, να ξέρει το κράτο ανά πάσα ώρα και στιγμή, τι, αν έχει κάποιο πίνακα πούμε, ζωγραφική σου, αν έχει. Το και μπορεί και να σου βάλει ξαφνικά έναν φόρο όπω την πρόταση που είχαν κάνει κάποτε οι κύκλοι τη Γερμανία. Έναν φάπαξ φόρο. Στο όλο να... τον ελληνικό λαό. Περιουσιακό φόρο. Είναι φάπαξ. Ότω δηλαδή. ώστε να μειωθεί μέσα από αυτό το φόρο ναι, ναι, είναι Αυτά, αυτά είναι τα, τα σκαλοπάτια για να όντως, να γίνει κάτι τέτοιο. Τι του νοιάζει για νοηματικού λόγου. Δηλαδή θα κρατάνε αρχείο για τα αντικείμενα τα πολύτιμα που τη δείχνουν σπίτι μα. Δηλαδή, εντάξει. Και εδώ ο κόσμο καίγεται και ο καμένο εκτενίζεται. Λοιπόν, ε, ερωτικέ στιγμέ, για να το αλαφρύνουμε λίγο, γιατί πολύ το βαρύναμε. Ναι. το βαρύναμε. Να πάμε σε κάτι γλυκό, σε κάτι όμορφο, σε κάτι ερωτικό, σε κάτι συναισθηματικό. Mm -hmm. Δεν είναι ωραίο να βλέπει δύο ερωτευμένους, ο περπατάνερ, πρέπει να, mm -hmm. να παίζει ένα κεφάρα στον άλλον. Ε, Έπειτα πόσο τον αγαπάει, πόσο ερωτευμένο είναι μαζί του. Ένα τέτοιο ερώτα ζούμε τώρα αυτή τη στιγμή ο Αλέξη Τσίπρα και ο Πάνο Καμένο. Εντάξει, κάνω εικόνα και οριακά μου έρχεται με τόσο άλλα. Τι παιδί, νο <laughs> Δεν έχω θέματα Έφωθεί συμπληρικά θέματα, συμπλοκαμεικά. Συμπροταμεικά. Θέλω πάνω γενικά είναι μια δουλειά εικόνα, όλο το συνταγιά στον άλλο, ένα πίσω και θάλασον των άλλων. Και επίση όπω συμβαίνει στα ζευγάρια το οποίο ταιριάζουν πάρα πολύ, όχι όχι ο Το άλλο, το ότι μιλάνε με τα μάτια. Μάσχου αποκαλύψε λοιπόν πάνω σκαμένο σε συνέδριο στην οποία έδωσε το καμπουράκι οικονομία, το ότι αυτό και ο Πρωθυπουργό μιλάνε με τα μάτια. Κάποια πράγματα δεν χρειάζεται να δούμε. Ναι, πόσο Οι άντρε δεν μείνουν πολύ και το φωτογράφηση. Κάπω έτσι. Λοιπόν, για το Μπάρο Κάμενα. μακρύ, είναι έτσι δεν έφυγε η Εντελή. Είναι μακρύ, είναι Νομίζω ότι ο κύριο Τσίπρα, που τον πήρε μαζί, το μετά έκανε Έκανε λέτε. Δεν σα ρώτησε. Ξέρετε, έχουμε μια τέτοια σχέση, που αυτά τα πράγματα. Το με τα μάτια, με λένε Αλέξη, σε λένε σ' Στα τέσσερα Κρατώ μια κιθάρα, κρατάς μια καρδιά σου πιάνω το χέρι, μίζω ευτυχία, μπροφό του κορμιου, σου, τη θεία ευωδιά. Ελένε, Αλέξη, σε λένε. στα τέσσερα, κρατώ μια κιθάρα, κρατάς μια καρδιά. Σ' Πολύ. Για εσένα το έγραψα. Ευχαριστώ. Okay, Ξέρετε καντί έχουμε μια τέτοια σχέση. Τις αρέσει. Α, Πολύ. Τις αρέσει το τζι μνημόνιο. Πολύ. Για σένα το έγραψα. Το υπέγραψες. Είμαι με το δεξί κιόλα. Όχι, να λέμε. Καλά, φορέ με αυτά τα χημικά. Α ότι το έκανα πριν. ότι είναι κρόμικη η Ότι δεν είχε να, να δώσει άλλο. Απονεργοποιήθηκε. <laughs> ε, το καντ' παιδί μου. Ερπευμένοι δύο. Ερωτευμένα <laughs> ο ένα τραγουδάει στον άλλον το μνημόνιο του ερευνάτου. Μην τα λε πολύ αυτά στο Αν τα αποφεύγει, θα μα ακούσει ο <laughs> ο, ο <laughs> Ναι, θα Είπαμε τα παιδιά, ε, αντιομοχροβισμός αλεύ δεν είναι ομοχροβικό τραγούδι. Ε, εννοείται. Ναι, όχι, αλλά προφανώς. Λάκα κάνουμε. Mm. Ε, τα παιδιά, mm. τα παιδιά ταξιδικοί του είναι, μπορούν να ζήσουν... Οι <laughs> χώρες δεν μπορούν να υπογράφουν οι μόνοι, όμως. Πουθενά όλους, σπίτι τους, ε, μόνοι τους... Ένα σύμφωνα ναι. συμβίωση με ταξιδικοί, όλα είναι κακό. Ναι. Ε, μα, εμείς τις πέρμε, δηλαδή. Και μιας και είμαστε στον καμένο, να μείνουμε λίγο στον καμένο, ε, θέλω να, να σταθούμε στο πόσο στα είναι αυτό ο άνθρωπο, στο κατά πόσο αυτά που λέει ισχύουν για πάντα και στο κατά πόσο ο Τσίπρα μπορεί να κάνει κολοτούμα, αλλά ο Καμένο δεν κάνει κολοτούμα. Όπω κάνει πυρουέτα. Δεν μπορεί να κάνει κολοτούμα κιόλα. Καλά, ναι. Δεν κάνει κολοτούμα. Και επίση, αν έχει απορρέα γιατί υπέγραψε το μνημόνιο ο Καμένο, θα σου λύσει η ίδια την απορρέα. Α, ναι, θα, θα σε αποστομόσει. Θα υπάρξει δήλωση αποστομοτική. Αποστομοτική γιατί υπέγραψε το μνημόνιο. Μάλιστα, ενδιαφέρον να πω Κύριε Πρόεδρε το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό Εσείς δηλώνατε Σταθερά όλα τα προηγούμενα χρόνια Αντιμνημονιακώς Τον Ιούλιο ψηφίσατε Μνημόνιο και μη μου πείτε Σαν το Σταύρο Θεοδωράκη που ήταν εδώ Πριν από λίγες μέρες και μου πω ότι δεν ψήφισε Μνημόνιο ψήφισε την παραμονή Στο ευρώ ψηφίσατε Μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο, το οποίο τώρα έχει μπει στην εφαρμογή του και είναι από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμή ένα δύσκολο μνημόνιο, ένα βαρύ μνημόνιο. Το ερώτημα είναι απλό. Τι έφταιξε, πότε κάνατε λάθο, πριν ή μετά. Ψηφίσαμε την, το μνημόνιο, το οποίο αποτελεί κατά τη δική μα άποψη για την τελική συμφωνία εξόδου τη χώρα στην πολιτική των μνημονίων. Και βεβαίω δεν είχαμε τέτοια εξοδότηση γι' αυτό. Είναι ξεκάθαρο πια. Ότι πάμε σε ένα τρίτο μνημόνιο. Okay. Όπως βλέπετε, οι τροϊκανοί αλλάζουν απλώς τους υπαλλήλους τους. <χεδεκτείς> καμένος Παναγιώτης. Το ναι. Ναι. Ωραία κολοτούμπα αυτή. Ναι, <χεδεκτείς> θα <χεδεκτείς> <χεδεκτείς> <χεδεκτείς> <χεδεκτείς> Συνεχίζονται τώρα τα τελευταία στην πατρίδα μα οι κολοτούπε, αλλά εγώ δεν τις κάνω, ξέρετε. Δεν είναι καλό αυτό το άθλημα. Έχω κάνει μία δήλωση ξεκάθαρη. Ούτε νεκρό δεν πρόκειται να συνεργαστώ με οποιονδήποτε ψήφισε ή στήριξε, έστω και ένα μνημόνιο. <χω> Εμεί ό,τι λέμε ισχύει για πάντα. <χω> το σχέδιο τη κατάληση του κράτου προχωρά. Προχωρά το σχέδιο τη παράδοση εδρική κυριαρχία. Ούτε νεκρό ισχύει. Δεν συνεργαζόμαστε με το σύλλογο. Τα μέτρα τα οποία παίρνουμε χτυπούν την αυτιλία. Τα μέτρα τα οποία παίρνουμε διαλύουν τις εργασιακές σχέσεις. Τα μέτρα αυτά είναι πάρα πολύ σκληρά. Εξαθλιώνουμε τους αγρότες. Εξαθλιώνουμε τους επαγγελματίες, εξαθλιώνουμε τους ιδιοκτήτες ακίνητη περιουσία. περιουσίας. Τα χρήματα που θα κοπούν από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνα είναι 100 εκατομμύρια από το φετινό προεπολογισμό και 200 εκατομμύρια από πώληση αμυντικού υλικού που ήδη έχει συμφωνηθεί. Η μείωση λοιπόν των αμυντικών δαπανών φτάνει στα ωραίτη στις κάτις Προδοσία. Καλούμεθα λοιπόν να ψηφίσουμε αντισυνταγματικέ διατάξει. Καλούμεθα λοιπόν να ψηφίσουμε αντισυνταγματικές διατάξεις. Η κυβέρνηση αυτή έχει την και στο ελληνικό λαού και την εντολή του ελληνικού λαού. Πάμε απέναντι στη λαϊκή εντολή που έχουμε, για ένα μόνο λόγο, γιατί έχουμε ευθύνει να μη την Ελλάδα. Με βαριά καρδιά, με βαριά καρδιά, με βαριά καρδιά... Λοιπόν, κατάλογα. Ναι. Κατάλογα Κατάλαβα τι σημαίνει. Στη ζωή τη προσωπικότητα. Ε. Όχι, όχι. Yeah. Όχι, yeah. yeah. δεν είναι περισσότερο αυτό. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Yeah. Έχουμε να κάνουμε με τα φυσικά ζητήματα yeah. εδώ. Yeah. Ο Πάνος Καμένο, ο τωρινό, δεν είναι ο παλιό. Yeah. Δεν μου το έπαιζε να σου βάλει από πίσω το x στην yeah. yeah. yeah. παλιά. ναι, yeah. ναι. Yeah. Κάποια με την είναι ή το φαντασμά του, δηλαδή yeah. το ούτε ο άνθρωπο είχε βίβλο, ούτε νεκρό. Προφανώ τον άνθρωπο στο πατέρα. Κάτι τέτοιο γίνει, δεν μα έχει αναγνωριστεί και είναι μετανσάρκο. αλλά δεν ξέρω πιαν μετανσάρκο ακριβώ είναι. Αρτανικό, δεν έχει ξεπεράσει. Και αυτό και ο Τσίπρα έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Του πινοσέτ. Λες, θα μπορούσε, θα να είμαι μεταξύ του και να σε Κατά τα ενώ ωραία τα βρίσκαμε στο στούντιο του Real FM, καμένο και η Χατζή Νικολάου και συνειδητάγαμε γιατί ο καμένο τελικά δεν έκανε κολοτούμπα ακριβώ. Και ότι ε, μάλλον έκανε κάτι σαν κολοτούμπα, αλλά το έκανε για να μην έχουμε φίλιο και να μην το έχουμε απεκλεισί τη χώρα. Γι' αυτό το λόγο υπέγραψε το μνημόνιο. Την ίδια ώρα εδώ έχουμε μια καταγγελία από του φίλου μα του δικτύου Σπάρτακο, που κάνουν εκπομπή εδώ κάθε Κυριακή. Ότι το... ο εικό του Χατζη Νικολάου αποκλείει το δίκτυο Λευθένων Παντέρων Σπάρτακο. Με λίγα λόγια, ε, τα παιδιά καταγγέλνουν ότι σε επίμονε προσπάθειέ του να βγουν στον αέρα του Ενικού, ε, δεν του βγάζουν. Όσε φορέ και αν έχει παρευρεθεί ο καμένο, και είναι αρκετέ που έχει παρευρεθεί στα στούντιο του Σπάρτακο. Οπότε, μάλλον ο εικό είναι και ο διευθυντή, δεν είναι αρκετά πληθυντικό. Μάλιστα, εδώ με την περίπτωση όπου, όπου οι δημοσιογράφοι θυμώνουν. Τις ΛΑΕ, τις φωνές. Τις ΛΑΕ. Τι έγινε, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι θέλω να πω αυτό. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε την περίπτωση όπου δημοσιογράφοι θυμώνουν τα στόματα κομματιών του λαού, αλλά σε μια άλλη περίπτωση την προηγούμενη εβδομάδα, στην Δωμένη, με την αστυνομική επιχείρηση όπου μετέφεραν αστυνομικοί, τους διάφορους μετανάστες, το σιδηροδρομικό σταθμό στην Αθήνα. Τους μετέφεραν ένα ρήμα Τους πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ε, Δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα από το οποίο ακριβώ συνέβη εκεί και κάτω από ποιε συνθήκε ολοκληρώθηκε η αστυνομική επιχείρηση, γιατί δεν άφησαν κανέναν δημοσιογράφο και κανέναν να παρευρεθεί. Ε, και μάλιστα τέσσερι που προσπάθησαν να καλύψουν τα γεγονότα μεταφέρθηκαν με προσαγωγή στο ΑΛΦΑΤΑΤΑΤ τη mm -hmm. ε, Την ίδια ώρα λοιπόν βγήκε ανακοίνωση-καταγγελία. Ε, από, ε, από τους δημοσιογράφους ημερήσιου ε, τύπου ε, Μακεδονίας και Θράκης και ε, αξίζει να διαβάσουμε, 9 Δεκεμβρίου αυτή η δημοσιοίευκε επιχείρηση φήμος του τύπου από την Ελλάδα στην Ειδωμένη ε, επιχείρηση φήμος του τύπου διεξήγαγε σήμερα το πρωί στην Ειδωμένη η ελληνική αστυνομία πριν αρχίσει την επιχείρηση απομάκρυνσης μεταναστών από την περιοχή Υπό το πρόσχημα της εξακρίβωσης στοιχείων, αστυνομικοί προσήγαγαν στις 6.30 το πρωί στο αστυνομικό τμήμα εκζώνων, δημοσιογράφους και φοτορεπόρτερ που βρίσκονταν αστυνοιδωμένοι, με προφανή σκοπό να μην υπάρχει δημοσιογραφική μαρτυρία για τις αστυνομικές ενέργειες που ακολούθησαν στη συγκεκριμένη περιοχή. Η επίκληση της δημοσιογραφικής ιδιότητα και η επίδειξη του δελτίου αναγνώρισης από μέλη δημοσιογρά δεν κρίθηκαν από του αστυνομικού επαρκείς λόγο για να σταματήσει η προσαγωγή των συναδέλφων. Το Διεκτικό Συμβούλιο τη ΕΣΥΕΜ θεωρεί ότι οι ενέργεια όπω ή παραπάνω είναι όπω η παραπάνω είναι ξεκάθαρη προσπάθεια περιορισμού τη ελευθερωτυπία. Η προστασία του πολίτη, η οποία είναι αποστολή τη ελληνική αστυνομία, προποθέτει την ελεύθερη διακίνηση τη πληροφορία και την ανεμπόδιστη άσκηση τη δημοσιογραφία. Ο περιορισμό του προστατεύει μόνο. Αμφίβολα επικοινωνιακά συμφέροντα όσων τον επιβάλλουν. Μάλιστα. Ε, μάλλον δεν έπρεπε να υπάρχει εικόνα. Ε, και ήταν σημαντικό να μην υπάρχει εικόνα mm. για την κυβέρνηση. Mm. Να μην υπάρχει εικόνα του πρώτου mm. πονγκρό, mm. δυναμικού Έτσι, πονγκρό, right. τη συγκεκριμένη yeah. κυβέρνηση. Για το πρώτο φορά αριστερά είχαμε, πρώτη φορά φασίστερα. Πρώτη φασίστερα φορά τα... τόσο δεξιά κιόλα. <laughs> δηλαδή δεν έχουμε αφήσει και κάτι. <laughs> να σου λέει, μην έχουμε και εικόνε δένδια. Mm. Πάντω άξι, άξι. Ε, και ο κύριο Τόσκα, δεν είχαμε αμφιβολία. Ε, το ίδιο μπαράκι που ξεκίνησε από το Δένδια. Καλά, πάμε και πιο πίσω. Πώ λέγαν το λέγανε τον Υπουργό Προστασία του Πολίτη που κατέστειλε του αγανακτισμένου. Έχει. Ε, ε, ε, έχουμε ξεχάσει και τα το όνοματά του, δεν πρέπει. Παπουτσί. Παπουτσί. Από τον Παπουτσί, ναι. Στο Δένδια. Συγγνώμη, στο... ξεχνάμε κάποιον. Πόσο ηλικίο, πόσο τραγελαθρικό ακούγεται ο τίτλο Υπουργό Προστασία του Πολίτη. Λάνα για Φτιάχνουμε το τηλέφωνο στον αέρα. <laughs> <laughs> Κάποιοι την ψάχνουν. <laughs> <laughs> μα παίρνουν τηλέφωνο, μα ψάχνουν. <laughs> <laughs> από τον Παππούτσι στο Δέντια, από τον Δέντια στο Κικίλια, από τον Κικίλια yeah, yeah. στο Πανόση και από τον Πανόση σήμερα στον Τόσκα, σαν να μην άλλαξε μια μέρα. <laughs> <laughs> ναι, ναι, όλοι αυτοί μα προστάτευσαν εμά του Ελίπτε, έκαναν το καθήκον του όπω έγραφε και με το παραπάνω. <laughs> και με υπερβολικό ζήλο κιόλα. Ο Δεμπολάκη. Τι <Σίπε>? γιατί <Σίπε> πώς τον είπε τον HIV Στον έχω, λοιπόν, ε, ανοίχτε τα αυτιά σα, υπουργό υγεία. Μορφωθείτε λίγο λοιπόν, για τα <Σίπετε>. αυτοδίσια νοσύματα <Σίπετε>. για τα σεξουαλισμόντα, για τα σεξουαλισμόντα Ακούστε Τα έχω δοχολιμές σας? Ογραμματισμός δράσεων σχετικά με τον ιό HIV λοιπόν, αν δεν έτσι, ακούγεται πιο χάρη στα σαφιά σας, τη γρήπη... Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αντέδρασε και για την κριτική που δέχεται τις τελής... ...και η ...και το ότι το HIV το είπε χιβ. Το είπε χιβ, δεν ξέρω αν ακούστηκε. Δεν ακούστηκε πολύ καλά έτσι. <laughs> ακούστηκε λίγο στην αρχή, αλλά ήταν χαμηλωμένα. <laughs> ε, εντάξει, τι να πει κανεί. Χιβ, τώρα δεν ξέρει κάποιοι. Εγώ δεν ξέρω να μείνει στο HIV που το είπε χιβ. Κάποιοι τώρα είπαν, εγώ δεν τα ξέρω, θα το έκανε εξωτερικό στο θέμα, ότι έτσι στη καθημερινή το λε στη χιβ. Τώρα εγώ... Έτσι, ρε παιδί μου, για να έτσι, το... Έτσι, το συνηθίζουμε, α πούμε. Κάποιοι ας γιατροί, ας πούμε, ας σε διακομπεί ή μάλλον, θα μου πείτε να σε σε ριζέ, είναι και λίγο αξιόπιστη ω προσωπικότητα, ότι Νάσε, δεν εμπιστεύουμε πολύ έχει στη συνείδησή μα τόσο πολύ, παιδί μου, έχουμε εξοικειωθεί, μάλλον, με τη συγκεκριμένη και το λέμε α πούμε. Γιατί δεν έχουμε εξοικειωθεί και με την Τη χορήγηση συγκεκριμένων φαρμάκων στου οροθετικού οι οποίοι ήταν τι προάλλε και ορίονταν έξω από το λαϊκό οι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν φάρμακα στα νοσοκομεία, τα συγκεκριμένα φάρμακα που παίρνουν οι οροθετικοί. Είναι δυνατόν και να γυρίζει τώρα ο κολάκι και ο κάθε ένας και να μιλάει τόσο άνετα για αυτή την περίπτωση. Χίβλε. Τι χίβλε γελίο. Αυτό είναι το προβλημάτιο. Με χανοπλάκι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν όμορφο τον Εγώ δεν θέλω να σταθώ στο δεν αισθανθώ, να σταθώ. <Το> Θέλω να σταθώ στον τρόπο που έκανε. Πρώτα απ' όλα να συμφωνήσουμε για τα πράγματα. Για να είμαστε, είμαστε νομάλ, να τα συζητάμε, σοβαρά κάμματα. <Το> δεν μπορεί να είσαι συμφωνού να δίνει συνέδρια τύπου και να σε μπέρ. <Το> δεν μπορεί να δίνει συνέδραση τύπου. Αυτό είναι το πρόβλημα. <Το> <Το> δεν μπορεί να είσαι να έχει δίνει στην έδραξη τύπου, να έχει χτυπήσει τι θερακέλα μου πιο πριν, να έτσι να έχει κι δίδειγμα στο τραπέζι, μόνο που περιέκα με την βγάλει και να δει τον κόσμο εδώ δεν έχει πολύ κάνει εδώ πέρα. Δεν έξερε τίποτε μπέκα στο studio. Πιω μέν, να φέρνει πάνω στο μικρόφωνο να αναλάβει. Είδα απλά από τη συγκεκριμένη επιτροπή ότι ο τύπο ήταν απαράδεκτο. Τι με η κι τώρα μου λε, εσύ και. Ο άνθρωπο ήταν λες και είχε κατέβει, δεν ξέρω και εγώ από πού, και νόμιζε ότι όλοι δεν βαράμε προσοχέ. Ε, Πώ να σου το πούμε, φασιστικό στήσιμο ο άνθρωπο. Να κοιτάει και να απευθύνεται στον κόσμο γύρω του, λες και είναι τίποτα τσιράκια του, λες, και... Ένα πράγμα, καμία σχέση. Δηλαδή το 2012, θυμάσαι, εγώ έγινε ο Σύριτσα και έλεγε Α, και είχε την διαπόμευση των οροθετικών γυναικών <laughs> και τα <υπάρχει. laughs> και. τώρα, τώρα τι, που έρχονται, έρχονται πρώτοι των του και δεν κάνουν τίποτα. Το μόνο που είχε να πει, α πούμε, ήταν εντάξει, να το εκλαϊκεύσει. Να <laughs> το, το... Λίγο, έτσι, έτσι, Να το λέμε χίβα, α πούμε, και κατά άλλο άλλα οροθετικό να πεθαίνει, γιατί δεν έχει να πάρει τα φαρμακά του από το νοσοκομείο. Και δηλαδή. να σε ρωτήσω το τραγωδί το οποίο έχεις βάλει σε λίστερα που ακολουθεί το πρόβον πήθηκε είναι κάποια έχει να κάνει mm. με το χειρνικό που μόλις ακούσαμε τον κύριο Πολάγη. Κολλάει, κολλάει γενικά αυτό το κομμάτι. Είναι από Magic the Spell. Ε, είναι καινούριο, Νομίζω αν δεν κάνω λάθος γίνει και πρωτοκυκλοφόρησε πέρσι το Δεκέμβρη κιόλα mm. αυτό το άλβουμ. Ε, δεν θυμάμαι πώ λέγεται το άλμουν, θα σα πω αμέσω μόλι τελειώσει το κομμάτι. Μπορεί να κάνουμε κάποια παρέμβαση. Και μάλιστα δεν είναι μόνο του μαζί τη είναι και με ένα άλλο παιδί. Γιάννη Παλαμίδα. Μπράβο, ναι, το Γιάννη Παλαμίδα. Αρκετά ωραίο κομμάτι, πάμε να το ακούσουμε. Όμω δεν το προλογίσω άλλο. Διότι κάποιοι δεν μπήκαν ποτέ στο είδο κρομανιών Homo Sapiens. Μείνανε μάλλον στου Σύριου Νεάντερτα. Μα όχι, άκου του Σύριου και του Καταλάβου. Ο Πίθηκο είναι. Πολύ μπροστά σε σχέση με μας. Λοιπόν, θα κλείσω σε κλουβί, ένα χελιδόνι Θα βάλω δέντρα στο μπαλκόνι Και να μπαλώνει, να μεγαλώνει Να κάνει μπαμ και να σκοτώνει Πρόγον επίσης εσύ τι λες Πώς βλέπεις τις καινούργιες αγορές Βρυξέλλες, Βερολίνο, Μαρακές Πρόγον επίσης και για μας τι λες Νιώθεις περήφανος ή μη πως κρες Νέα Υόρκη σαν διάκομπα όλα το χιόνι θα ερωτευτώ την Περσεφόνη θα πάμε βόλτα στο φεγγάρι με μια αιώρα και ένα μαξιλάρι Πρόγωνε πήθηκε. πήθηκε εσύ, εσύ. εσύ. Τι, τι λες πως βλέπεις τις καινούριες αγορές Βρυξέλλες Βερολίνο Μαρακές Πρόγονε πήθηκε για μας φίλες Νιώθεις περήφανος τι μήπως φίλες Νέα οι όρκοι σαν διάκομα γλαντές Τον εφίλακέ! Προχονετήκε, εσύ τι λε, <Πρόγο> προχονετήθηκε, εσύ τι λε! Προχονετήκε, εσύ τι λε! Προχονετήθηκε, εσύ Έτσι στις καινούριες αγορές Μπριξελές, Περολίνο, Παρακές Μπράβο, ρε, Πείτε τι, Για μα, Τι λε, Γιώργη Περιφράγκος, ή μήπως λε Νέα, Ιώργη, Σαντιάκο, και από τον Γκαμένο στο Πολάκι και από τον Πολάκι στον Κουρουγκλί λοιπόν και πριν τον Κουρουγκλί να πούμε για το κομμάτι το άλμπου μου αυτό λέγεται Πρόγον Επίθη και εσύ τι λες το διασταυρώσαμε και το άλμπου μου λέγεται έτσι Ναι, ναι, ναι. κάθε άλλο παραπερήφανος πρέπει να είναι αυτός ο έρμος ο ποιητικός δική μου παρανόηση άκουσα τον τίτλο Πρόγον Επίθη και πήγαινε ότι πήγαινε Βρυξέλλες, Βερολίνο, Μαρακές μια παίρνει ένα σπίτι και εσύ τη λε. Τι να πει κι αυτό. Θα πει: Κάτσε εκεί στη γωνία, παίρνει την μπανάνα σου και. Και κλάψε με το σπίτι. λίγο, μαύρο δάκρυ. Λοιπόν, ευχάριστα πράγματα. Παναγία Παναγιώτη Κορμπλή, πρώην Υπουργό Υγεία, νυν Υπουργό Εσωτερικών, δηλαδή νυν Υπουργό. Τι παλιό στον HIV. Αυτό δεν είναι παλιό στον HIV. Εντάξει, ο άνθρωπο εδώ πέρα λέμε σε ένα πράγμα. Ξέρετε το με τη υγεία. Τα ξέρει γιατί Υπουργό Υγεία, δεν τα ξέρει. Τι δεν ξέρει ο άνθρωπο αυτό. Μάλλον ε, παθαίνουν μια μετάλλαξη με τον μνημόνιο. Όλοι οι βουλευτέ, οι, οι πολιτικοί, κάνουν την τσίπα του. Ξεχνάνε που την έχουν βάλει, ή κάποτε την έχουν ξεχάσει με στο σπίτι και κυκλοφώνουν χωρί στον δρόμο. Λοιπόν, σε αυτό που σου λέγαμε σε διάλειμμα, στο Μέγκα νομίζω, ήταν καλεσμένο σε μια εκπομπή ο καραγκιά του Κουρουμπλή και ήταν και τα παιδιά του κινήματο που δεν πληρώνουν νέο μέτωπο. Ο Λονίδο και ο Ελία. Ε, και ρωτάνε ρε παιδί μου, ρωτάει ο δημοσιογράφο, κάνε πάσα στο κουρουμπι για το κίνημα, δεν πληρώνουν νέο μέτωπο και του λέει ότι. Εσεί είχατε στηρίξει το δεν πληρώνω. Ω ιδέα, ω το ω το άλλο. Τώρα λέει τι λέτε που πρέπει να πληρώσει ο κόσμο. Και κάνω κουρουμπλέ, ή το κίνημα το δεν πληρώνω γενικά. Ήταν μια προσπάθεια εκεί τη εποχή, το ένα, το άλλο. Καμπράβο, κάτω από ναι, είχαν ναι. και, ναι. αλλά τώρα λέει υπάρχει συντεταγμένη πολιτεία. <καλούν> που επιβάλλει τους νόμους στην τάξη και όλα αυτά. Άρα να μείνουμε ήσυχοι, δηλαδή να... Να Να ξεφανιστούν, δεν θέλει πλέον, Ο καίλης ο Παπαδόπουλος, μετά από την που θα έρθει, είχε μπειρή με το στόμα ανοιχτή και τι ήταν έτσι. Δεν μπορώ να του λέει αυτό στο μέλλον. Δεν μπορεί να το λέει αυτό το πράγμα δεν Ήταν αλλά του είπε Δηλαδή όσο είχε νόημα να υπάρχει κείμενο γιατί? Για να πιέζει, για να έρχονται να κάποια στιγμή. Εμεί ήστρε και τώρα, δεν μου, δεν είχε νόημα να υπάρχει. Τώρα είμαστε εμεί στο πράγμα, υπάρχει τάξη. είμαστε ψύκρεμοι Είμαστε ψύκρεμοι στην Ισπανία, όπω και έγινε. Για στην Ισπανία, κάτι ακόμα για το του κ. Εγώ στο σπίτι του κ. χρόνια να Και μου προσωπική ιστορία ένα Μεσαία ρε δεν μου, στα αγγλικά νερά. Μια χαρά μπήκα και βγήκα. Τώρα, εγώ ακούω ότι. και στην περιοχή μα το σπίτι, κοντά. Mm. Ότι, μάλλον, ότι πλέον για να πλησιάσει. Υπότιτλοι AUTHORWAVE, το άξοδο. Ότι για να πλησιάσει κοντά στο σπίτι του γκουρουμπλί, σχεδόν γδύνασε. Δηλαδή πλέον. Ε, δεν περνάει σπίτι. Το... Και μάλιστα περνάει μια κοπελίτσα. Μια γνωστή έξω από το σπίτι, η οποία μείνει ακριβώ δίπλα. Και ήτανε τέλο πάντων μπάτσε απ' έξω που φυλάγανε και γκουρουμπλί. Ρά, η κοπελίτσα που προσπαθεί να βρει τα κλειδιά της στο σπίτι και θα τη Που πας λέει εγώ, ξέρω εγώ, την τραμπουκίζει λίγο mm. Να πάει να την ξαρώσει, η κοπελίτσα την πιστεύει Ποια <συσίλια> εσύ και τον <συσίλια> Ναι, ναι, ναι Κόμως το τον κοιτάει, είναι εδώ Α, λέει, είσαι η κόρη, λέει, κυρατάζοντα, έτσι, λέει Δηλαδή θα πρέπει να περνάει και με πάσο να χτυπάει κάρτα η οποία Αυτό αποδεικνύει τη μετάβαση. Δεν δηλαδή, περνάει μόνο ω χαρακτήρα, αλλά και από ανάγκη ενό πολιτικού. Ο οποίο δεν είχε κανένα λόγο να τον φυλάει παλιότερα. <laughs> έχει επιδείξει μια αξιοπρέπεια, έχει καταψηφίσει τον μνημόνιο, έχει πει για τον κόμμα, έχει πάει σαν έναν μικρό σύγχρονο τότε. Μάλλον ίσω και να έχει και ιδιωτικότητα δηλαδή, γιατί το σύγχρονο να γίνει τον Λεοπασόκ. Όπω και να έχει, λόγο να φοβάται. Πλέον προφανώ όλοι αυτοί έχουν λόγο να φοβούνται. Γι' αυτό Εντάει. και ο Τσίπρα έχει γεμίσει, έχει κάνει φρούριο γι' αυτό στο σπίτι του. Που διαβάζω ότι κλείνει του γείτονα την πρόσωψη, βάζουν τα αστυνομία στα πουλμανάκια. Και δεν μπορεί ο γείτονα του να βγει από το σπίτι του, και όλοι αυτοί πλέον εκπλαγούν. Όχι, όχι είναι πολύ καλά ότι η ελληνική κοινωνία πλέον είναι καζάνε που βράζει. Ε, και θα έρθουν αργά ή γρήγορα, ούτε απειλή είναι μην το πάρει κανέναν απειλείο εδώ πέρα, ότι λέμε εμεί τα δικά μα, παιδιά. Είναι με μαθηματική ακρίβεια και θα πάνε τα πράγματα. Δηλαδή έχει εξαφιλωθεί τόσο πολύ η ελληνική κοινωνία και ίσω κοράει και άλλο ακόμα να εξαφιλωθεί, που κάποια στιγμή θα πατήσει πόδι. Δηλαδή, είναι πόσα στο παρελθόν, μου, από ένστικτο αυτοσυντήρηση, όχι από κάτι άλλο. Πρέπει είναι... το δούμε και έτσι. Δεν είναι απειλή αυτό που λε και δεν είναι απειλή, καταρχήν το απέδειξε το παράδειγμα του κυρίου Οικόνομου. Καλά, εντάξει. Ε, κατά δεύτερον δεν ξέρω τι νομίζει γιατί έκανε κα, καταγγελία για την συγκεκριμένη περιοχή. Δεν ξέρω τι νομίζω ο κύριο οικονομικό, δεν θεωρείται κύριο οικονόμο που δηλαδή, ο, ο οποίο έχει περάσει από 5-6 κόμματα τα τελευταία 3 χρόνια που δεν θα ξέρει πιο κόμμα να προτογράει ένα κίνοχο για τον κουλλογαρμό του. του ξεκίνησε από το Πασόκ, καταψήφισε το μνημόνιο, πήγε στο άρμα πολιτών, Έφυγε από το άρμα πολιτών, πήγε στη Δημάρ, Έφυγε από τη Δημάρ και πήγε στη νέα δημοκρατία, χρυσό και Παναγία. Δεν δηλαδή, δηλαδή, χρυσό και Παναγία, δηλαδή, δεν ξέρει πιο πρωτοκό κόμμα από το βγάλει και δεν δηλαδή, πέρα πιστεύω. <laughs> Μετά θέλω να διαβάσουμε ένα απόσφασμα από, τη... από αυτά που είπε στις δημοσιογράφους, ναι. αφού για το ξύλο λίγο, θέλω να το διαβάσουμε αλήθεια, θέλω πάρα πολύ. Θα ναι. το διαβάσουμε Μια παρένθεση, αυτό που σου είπα για την Ισπανία. Ναι. Λοιπόν, ο Ραχόι έχει την προεκλογική του εκστρατεία, και κατά την διάρκεια μιας προεκλογικής εκδήλωσης, Παίνος 17χρόνο, με την πρόφαση οθήλει να βγάλει φωτογραφία μαζί του και του κάνει μπουνιά στα μούτρα. Ε, του φύγανε γυαλιά, του ραχόλου, δεν ήξερε τι να προσθέψει. Δεν δει, θα δω, θα δω, θα δω, θα δω. Ναι, ναι, ναι. ναι. Θα στο τύπη δεν ξέρεις και αυτό το άρθρο είναι. Ε, εχθές ανέβηγε κιόλας. Εντάξει, ο μικρό μετά είχε διάφορα. Ε, ναι, Προφανώ και είχε διώξεις και εσύ, σύσομοι, <laughs> και η αντιπολίκηση <laughs> Καταδίκασαν πούμε, το συμβάν, αλλά παιδιά. Βλέπετε εδώ ότι π, τα παιδάκια σου του Δημοτικού τι Μπορεί αύριο μεθαύριο όταν θα πάνε στο γυμνάσιο να έχουμε αντίστοιχε συμπεριφορέ. Δηλαδή δεν είναι, δεν είναι παράλογο ή επαναστατικό αυτό που λέμε. Α πούμε, είναι κοινή λογική. Είναι ένστικτο αυτοσυντήρηση. Όσο πίσω πα και όσο μπροστά έχει το άλλο, κάποια στιγμή θα βάλει πόντι ρε, παιδί μου. Θα αντιστραφεί αυτό και το ξέρουν πολύ καλά οι κύριοι που κυβερνάνε. Γι' αυτό ξαφνικά αποκτήσανε σου και μπράβο στους Γιωργιτάδες. Και μπαίνουν σε πολυτεχνία, που είχαμε σχολιάσει και αυτές. Συνοδεία μπράβο. Ναι, να θα θέσουν Στεφάνια. Λοιπόν, σου σούχο... <συσχυ> έχω. <Α>, Αμπράβο, ναι. <συσχυ> Όπω έγινε γνωστό, ο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία βρισκόταν σε εστιατόριο τη οδού Βαλτιτσίου, στην καρδιά των Εξαρτήριων, έτσι. Όταν μια ομάδα νεαρών μπήκε μέσα σε αυτό το μαγαζί ξαφνικά. Εκείνοι ρώτησαν τον βασίλικο νόμου, εάν είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και μόλις τους απάντησε, κατά πρατεκά. Καταρχήν δεν μπερδεύτηκε. Έπρεπε να παιδιά λεπτό, να θυμηθώ, γιατί δεν είναι εσύ ε, του επιτέθηκαν λοιπόν και το χτύπησαν με γροθιέ και κλωτσιέ ενώ του φόνησαν να μην ξαναπατήσει εδώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, τον προειδοποίησαν μάλιστα ότι αν πατήσει ξανά το πόδι του στα εξάρια θα τον εκτελέσουν. Ναι, σε γελάει ο κόσμο. Mm. Ε, Οικονόμο τώρα. Δεν μπορούμε να ζούμε σε αυτή τη ζούγκλα. Δεν γίνεται σε αυτή τη χώρα να έχουμε τέτοιε συμπεριφορέ και να τι αποδεχόμαστε. Νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει λίγο έω πολύ. Εδώ πέρα μιλάμε για καταστάσει πρωτοφανή. Και πρωτόγνωρες. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουν άπαντε από την κυβέρνηση, από όλα, ότι δεν επιτρέπονται αυτέ τι συμπεριφορέ. Είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό, αυτό με τρέλανε. Στο, στο χώρο ενέργεια. τελευταίο ναι, ναι. Ναι, ναι, και στο χώρο ναι. ε, Δεν μπορεί να έχουμε άβατα στην Αθήνα, όπου κάποιοι με κουκούλε ω καταδρομή απλειότητα χτυπάνε όχι τον βουλευτή, αλλά τον κάθε άνθρωπο, δήλωσε ο βουλευτή Νέα Δημοκρατία, εξερχόμενο του νοσοκομείου. Δεν νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπο θα πήγαινε στα εξάρτυχια για την ίδια αντιμετώπιση. Ε, για αυτή την επόμενη έχω, δεν ξέρω για σένα. Επίση δεν νομίζω το ότι έτυχε και πήγε στα εξάριαφια από ένα συγκεκριμένο κλίμα. Ε, έχουν φάει πολιτική και για όρθια και εκτό εξ Έχουν ποτέ φάει για όρθια και πολύ και του εξαρτήσει και μπορεί προάστια, προάστηκε γιατί να φάνη, δεν μπορεί να μπορεί να πα να φάσει κάτι και να πετύχει στο μακάκα μπροστά σου με τώρα γι' και να σου ανεβείται όμω κεφάλι. Επίση δεν έχουν φάει για όρθια μόνο από παιδιά μου κουλέ, έχουν φάει για όρθια και από ανθρώπου οικογένειε. Ε, δηλαδή, εγώ χωρί να θέλω να ανάβω σε επαναστατική πράξη αυτό το πράγμα. Είναι αφού είσαι Ιβραήλ, είναι αυτό. είσαι Ιβραήλ. Ναι, ναι, ναι. Αναπαράγει μια οργή στην κοινωνία. Μα κάτσε ρε αυτό. άνθρωπε. Αυτό. Σηκώνεσαι εσύ α, που είσαι ένα σύμβολο ας πούμε, τη, τη συγκεκριμένη κατάσταση που έχει συμβάλει κι εσύ με τον τρόπο σου, με την τη ψήφο σου, με τι χρυσέ του αμνημόνια. Έχει αλλάξει ένα κάρο μνημονιακά κόμματα, α πούμε. Και μου πα πα παρόλα αυτά, σαν κύριο, στο εστιατόριο του Βαρδιτσιού να φα, και τι περιμένει να σε καλοδεχτούν. Όχι, έχει περάσει και από άρμα πολιτών, δεν είναι μόνο, αλλά ε, ναι, είναι έχει περάσει από όλο, δηλαδή έκανα και μια αντιμνημονιακή δοκιμή, δεν του άρεσε. Δηλαδή μου φέρνει ότι είναι τόπου και χρόνου, <laughs> δηλαδή τους λέει δηλαδή, και τους παίρνουν να κατέβατα. αυτά, δεν μπορούν να τα καταλάβουν, δεν μπορούν να τα πιάσουν, δεν νιώθουν τον παλμό. Δεν μπορούμε λένε να ζούμε στη ζούγκλα, mm. πρέπει να καταλάβουν όλοι και πρώτα από όλη η κυβέρνηση ότι πρέπει να περιφορορίσουν το δικαίωμα mm. του κάθε ανθρώπου να μπορεί να κάθεται ή να πια ένα κρασί να φάει και να κάσει έναν άνθρωπο. Mm. Ε, Εσεί κύριο σαν, κονόμα... άνθρωπος, σαν... σαν... σαν, σωστό, σαν. Σωστό. Μ άρεσε το σαν που έβαλε. Δεν ξέρει, είναι έσω. Ναι. Ε, κάτι την αραφού και το χαράσα τώρα. Α, δηλαδή να κάθει ελεύθερο να κάτσει να πει να κρασί και να φάει από το. Θεωρείται κύριου οικονομικού. <laughs> Ότι Ω κυβερνητικό βουλευτή και μετά βουλευτής που ψήφισε και το τρίτο μνημόνιο στην αντιπολίτευση, ο ίδιο περιφρουρεί το δικαίωμα ενό μέσου ανθρώπου να κάτσει και να πάει και Έλα, να, να κάνει ήσυχου. Εσύ έχει την πολυτέλεια να βγει μια φορά την εβδομάδα να φα κανονικό γεύμα και να βγει κρασί. Μέγαμε. Όχι ρητορική είναι η ερώτηση, γιατί και με εναίρεσαν. Επίση υπήρχε και άλλο Ομπάμα αντιδράσεων, Ομπαράζα αντιδράσεων ε, στα γρήγορα. Τόσκα, κανεί δεν έχει δικαίωμα. Να επιβάλλει κανόν, κανόνε αποκλεισμού, τόσκας. <laughs> ε, <laughs> συμφωνούμε και αυτό πάει και στην αστυλμοκραδία. ΑΝΕΛ, αποκρουστική επίθεση του οικονόμου ενάντια στον οικονόμου στα εξάρχεια. <laughs> αποκρουστική. αποκρουστική και κολοτούμπα τον ΑΝΕΛ και γλυοδία του συγκεκριμένου κόμματος, επίσης. Ε, <laughs> τώρα δεν ξέρω αν το τραγούδι το που ακολουθεί από τι εξής είναι το κατάλληλο ή είναι το άλλο. Και τα δύο καλά τα δύο είναι. Καλά, είναι. Καλά. Λοιπόν, τι εξείρι, να θυμηθούμε και τα φιβερικά μας χωράγια. <laughs> I'm a bitch and busy All that's good, I'm crazy, but I clever, I'm just gonna have a fuego, I'm a dog, I'm a dead dog, I'm a Πάρε το σώμα στο φόβο και πολλοί δεκαβιώνα το τόνο και στέλνουν το και τσάκη σαν στιγμή που αξίζουν να φαίνουν να εμφάνισω τόσοι κατόμια Να αναγνωρίζω και να όλων Όλοι αυτοί που σαν ποτάλα στο τώρα το πουλών εμπίσει το λόγο και πρόσφατα και να Με δηλώνα τη φαβίλα να προσυλλεπίζω, οργανωμένο, πορμίζω, δωρώ να κάνω. Στα τεστ φύλλα τα έχω έναν αφίστ, ενώ να μας πώς, είτε να να Και τώρα που σε σένα, τώρα κανένα. Καλά, που στο φωνάζω, δεν Και μόλι τα τις φωνές, Μετά φοβάμαι νύχτα λίγο, γκριν Τα περνά, στήκω να την στιγμή μου η come tacasse super che se dovesse apportare loro expense mese mese che tao Τι do never se να πάρω Πλατζού να τρέφουμε από θηδικέ μήνε. Ωραίο, ωραίο κομμάτι αυτό μα κάνει. Δεν παίρνει ώρα ηλεκτρικά, δεν παίρνει ώρα ηλεκτρικά. Άντε, εγώ μ' αφού το τραγούδι έκανε. Ηδε πω συνδέουμε πολλέ φορέ τραγούδια με καταστάσει με εποχέ συγκεκριμένε ηλικίε ή παρέ. Τα παρόνια τσουκου το σπρέι μέσα Λοιπόν, ε, τι έχει μείνει, ε, Έχει μείνει μια έτσι ευχάριστη είδηση, εξίσου κανοτική με το κομμάτι. Ωραία, λοιπόν, να ακούσουμε το επόμενο. <laughs> όχι, <Όσο laughs> όχι, είναι ευχάριστη είδηση, όντω. Ναι. Ε, Στι 14 Δεκέμβρη, τώρα πριν από λίγε μέρε, η ε, ομάδα συλλογικότητα ενεργεια άνεργη. <laughs> Α, παρένθεση, να προλογίσουμε λίγο. Ε, τι είναι η ενεργή άνεργη, και εμεί πρόσφατα του μάθαμε από κάποιου φίλου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τη δουλειά του, είναι ανεργοί τα τελευταία χρόνια και έχουν οργανωθεί, ε, έχ, και έχουν, ε, έχουν συντονιστεί και οργανώνουν τον αγώνα. Και με αυτόν τον τρόπο σύνολο, είναι και ανεργοί. Και με αυτόν τον τρόπο, τρόπο ακριβώ ε, νικούν και το, το ψυχολογικό, ας πούμε, που τους δείχνει το, την άποψη ότι «Α, είμαι ανεργός, κάθομαι σπίτι κλπ. Δεν προσφέρω». Ε, και αυτή η συλλογικότητα τελουστά την Ενεργή Άνεργη στις 14 Δεκέμβρη ε, έκαναν ένα κάλεσμα για συγκρότηση επιτροπής ανέργων στην Αφυλαδέλφη αυτό ε, το site τους είναι λατινικού χαρακτήρε.wordpress.com ε, μπορείτε να μπείτε να ρίξετε μια ματιά είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρωτοβουλία αυτών ανθρώπων ε, και δίνει και την απάντηση σε όλους αυτούς που αναρωτηθούνται, μακαλά καλά που είναι το 1,5 τα 2 εκατομμύρια άνεργοι αφού τα γίνονται για τη δηλώσεις ενεργοί άνεργοι .wordpress.com υπάρχει λοιπόν μια ομάδα ανθρώπων η οποία δραστηριοποιείται οργανώνει τον αγώνα τη, συντονίζεται ε, και αυτοί οι άνθρωποι είναι οι πρώτοι που βιώνουν αυτό που λέμε κοινωνική περιθωριοποίηση mm. έτσι, γιατί όταν ναι, δουλεύει, ανήκει σε ένα χώρο εργασία με τα στραβά του, τα κακά, τα ανάποδά του. Αλλά είσαι για 8, 9, 7 ώρε 6, 4 ζωή είναι εκτό σπιτιού Σα με κόσμο και εκεί λίγο πολύ. Όλοι βρίσκεστε στο ίδιο στην ίδια κατάσταση. Ένα άνθρωπο λοιπόν που δεν βγαίνει καθόλου από το σπίτι του, δεν εργάζεται. Άρα αισθάνεται ότι δεν προσφέρει κιόλα, αν Για να μην πέσει λοιπόν σε κατάφυψη, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να οργανώσει τον αγώνα του, να διεκδικήσει πάλι το δικαίωμά του στην εργασία και αυτό το πράγμα καλούνται να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι α πούμε και όσοι μπορούμε είτε δουλεύουμε είτε εργαζόμαστε μάλλον είτε δεν εργαζόμαστε με διάφορους τρόπους μπορούμε να έρθουμε σε παρθόν μαζί του και να βοηθήσουμε. Στην πρώτη φάση καλέον είναι και ο καθένας και ο εκεί που δουλεύει ή δεν δουλεύει να είναι ενεργό. Δηλαδή οι ενεργία άνεργοι δείχνουν και κάτι σαν συνδικαλισμό ανέργων. Αυτό, αυτό, αυτό. Με την ωραία ενέργεια του συνδικαλισμού, όχι την πασόκη, την οποία το γνωρίσαμε στην Απολίτευση. Αυτό που είπε ακριβώ. Δηλαδή σε γλιτώνει, όχι την κατάφυγη. Δηλαδή απλά του πα εκεί για να μην πάει. Δεν είναι από τη Σε βάζει μια διαδικασία διεκδίκηση και τελικά μπορεί και νίκη. Μπορεί και όχι νίκη. Κάποια στιγμή κάτι θα νικήσει και αυτό θα κάνει. Και διαδικασία αγώνα. Και διαδικασία αγώνα, ακριβώ. Κάπω έτσι είναι λοιπόν αγώνα. Αυτή είναι η ευχάριστη τη ημέρα. Το, το μότο του α πούμε είναι δεν απογοητευόμαστε. Δεν σκύβουμε το κεφάλι. Οργανωνόμαστε. Γινόμαστε ενεργοί. Δικαιώματα για όλου του ανέργου. Μόνοιμοι και σταθερή δουλειά για όλου. Ζωή, ζωή με αξιοπρέπεια. Σε κάποια στιγμή θα έρθουμε και σε επαφή με τα παιδιά τώρα από το μάθημα. Ναι, μπορούμε και σε κάποια εκπομπή τη Κυριακή ή κάποια στιγμή ανολίας, να μιλήσουμε για κάποιου ανθρώπου από την αέρα εm troublesama when the river ε five ε, όχι, γιατί άκουσα ότι, ότι διώκονταν τα κάστανα. Γι' τα βάλανε, τα ξισώσανε με, με βόμπε. <Κι> <Κι> δηλαδή ούτε χύμα κρασί. Ούτε χύμα κρασί. Τι κοίτα, τι μου, Πού τα λε αυτά, Πού τα αυτά, α Στα να κρατήσει. Κάτσε να κρατήσει. Κάτσε να να να Λοιπόν, εγώ μόνο και αντί για νερό, να πίνει μόνο κρασί. Μαξί, μουσική. Κρίμα και τίπορο, ξέρετε. Μην τσουρκωλάκι με την έρθου μόνο. Η είσοδο μυσαριανό, ρε παιδί μου, που να δει, ακόμα και ζαλισμένοι από το ποτό, ξέρω ότι το HIV το λένε HIV, όχι ο χείο. Δεν μπερδεύομαι. Πρέπει λίγο να άνθρωπο. Λε να θέλει να δείξει και το ακούσαν έτσι, μισά Λοιπόν, <Δελίποιο> <Είσαι, Δελίποιο> και στην κοφού του <Δελίποιο> Καστανά στάχτηκε να γίνει σαν νανάπουλε το τραγούδι. Εδώ έχουμε. Έναν αιμετό τη Λήφο. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρο, <Δελίποιο> αλλά η λύφο γράφει μόνο με του. <Δελίποιο> δεν, δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί άνθρωπο ούτε σε αυτήν την <Δελίποιο> εφημερίδα <Δελίποιο> ούτε σε ράθμινη βόη. Οι social. Όχι, οι. Αναρχοφασίστε. Και έναν αφοφασίστε, μου λένε. Έτσι το είχε πει. Όχι, ρε. Ο Χατσιστεφάρο <Δελίποιο> είναι ωραίο που είχε πει για αυτέ τι εφημερίδε. Όχι, είχαμε διαβάσει ένα άρθρο τη σε αυτήν τη φίλου. Να Ζει φιλελελελεύθερη. Μπράβο, τη Σότη που έλεγε του αντιφασίστε, του έλεγε Αναρχοφασίστε, κάπω έτσι, νομίζω, ένα χαρακτηρισμό. Ναι, μου ήρθε και ο Ιδέξ είναι. Ναι, ε, ναι, Α, η τη Λίθο. Ε, η τη Λίθο. Η... ήταν ωραία λεξιπλασία του Άρχα Τσεφάνου. Μάλιστα. Λοιπόν, του, του Άρη Δημοκύριδη. Σίγουρα υπάρχουν μεγαλύτερα ψάρια από τον Καστανά, εννοείται τη Θεσσαλονίκη. Χωρί να σημαίνει αυτό ότι και τα μικρότερα μπορούν να παραβαίνουν το νόμο, λέει ο Άρη Δημοκύρη. Μάλιστα. Το ότι πήγαν τόσοι αστυνομικοί να πιάσουν έναν Καστανάλε και επρόκειτο για επικίνδυνο εγκληματία ήταν σαφώ κωμικό και το χλέβασα με το προηγούμενο πόστουμ. Σε παρένθεση 18 από τα δημοφιλέστερα μήμυ, πώ τα λένε αυτά, για τι ύλε του Καστανά στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Δεν θέλω να περιωριστώ όμω, βέβαια, αλλά κάνει απ' Ο ίδιος, γνωστή και αγαπημένη φιγούρα στο κέντρο της πόλης Είναι από την Αρυδαία και ψήνει κάστανα και καλαμπόκια εδώ και 30 χρόνια Παρόλη την κίνηση, είδε ο παραβάτης Παρόλη την κίνηση του σημείου στο οποίο έχει την ψισταριά του Τσιμισκή και Αριστοτέλης ε, Και παρά τις πωλήσει που κάνει κάθε μέρα Ζάμπλουτος <laughs> <laughs> Ο κύριος Γιώργος Δήμου χρωστάει στο Τέβε Όπως είχε πει στην ε, καρπίτσα Χρωστάω στο Τέβε 100. Έχω άδεια, αλλά δεν μπορώ να κάνω την ανανέωση. Δεν μου τη δίνει ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης. Ζητάνε χαρτιά, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δεν είχα. Δεν είχα λεφτά να πληρώσω το ΤΕΒΕ. 970 ευρώ κάθε δύο μήνες, αν είναι δυνατόν. Και στην εφορία χρωστάω άλλα 70.000 μα κυνηγάνε, αλλά δεν φοβάμαι. Να πεινάσω, αποκλείεται. Ο Δε Μπουτάρης... Ε... Mm. Ε, εντάξει, έκανε, είχε κι αυτό συνανεμητό. Αγαπησήκε και και αυτός. Ναι, ναι, α... ναι. Ο Μπουτάρη γύρισε και είπε ότι είναι θεατρίνο και ότι προσποίητα, ας πούμε, υποκρινόταν και είναι γνωστό, ας πούμε, ε, γραφικός της περιοχής. Λογικό είναι ένα γραφικός της περιοχής, είναι η γραφική φιγούρα. Α, α, αυτό ήταν το σχόλιο του κ. Μποτάρη με αυτό το συμβάν που ειδηλήξηκε στο κοινό του. Τι κυμμάτου. είχε μασκερθεί τη απόκριση ο Γιώργος Μποτάρης, θα θυμάμαι, που δεν είναι γραφική φιγούρα. Ε, <laughs> <laughs> λοιπόν βλέπουμε πω δεν είναι μεγάλο ψάρι Αλλά απ' την άλλη 170.000 ευρώ μπροστά στο κράτος Και όχι οι πενταροδεκάρες όπως τα φανταζόταν κανείς Απ' την άλλη το ΤΕΒΕ ζητά σχεδόν 1000 το δίμηνο από έναν καστανά Να τρελαθούμε Δεν πιστεύω πως έπρεπε να συλληφθεί Αλλά και το ότι συνέχιζε να πουλάει χωρίς άδεια Και χωρίς να πληρώνει τα χρέη του Είχε αυτό το δυσάρεστο και γελίο θέαμα Α ε, μην το διαβάσουμε Εντάξει, όμως, ναι, δεν θέλω να διαβάσω άλλο. Ε, το, ναι, ναι, το μόνο που, που, που το ευχαριστώ άθουσα από το κύριο Δημοκίδη που θέλω mm. να τονίζω να πω κάτι. Mm. Άμα σα ενοχλεί τόσο πολύ μαύρη εργασία, κύριο Δημοκίδη, κάτε κάτι για τη ΛΥΦΟ, κάτε κάτι για τις υπόλοιπε φυλάδε ή mm. για τα υπόλοιπα site που υπάρχουν, mm. στο, το οποίο mm. ίσως, είναι η πιο επικερδή χαλέρα, στον χώρο των εργασιακών σχέσεων. Που δουλεύουν yeah. δημοσιογράφοι και διάφοροι άλλοι άνθρωποι, α πούμε, στα διάφορα δημοσιογραφικά sites ή αλλού, και έχουν να πληρωθούν ε, έξι μήνε, 4 μήνε. Κατά τα άλλα, βρήκε να κάνει ρεπορτάζ ο εν λόγω κύριο για τον ε, παραβάτη φοροφυγά Καστανάκη. Μια καλή πρόταση λοιπόν και τον κύριο, κύριο Δημοκίνη είναι να, γρα... να κάνει ένα ωραίο άθρο για το μαύρο χρήμα και την εκμετάλλευση εργαζομένων στη Λίμποσχεκρινά. Μετά του λένε κουράκι και φύγονται κατά <laughs> Λοιπόν, και αφού πιάσαμε αυτό το επικίνδυνο τρομοκράτη το Καστανά, σώσαμε τη χώρα. Τώρα το ότι ο καθένας ρε παιδί μου αποφασίζει μια κυβέρνηση να βρει πόρτα από και βλέπει είναι το μεθάνιο, Ποιο είναι τους μεθάνιο, Ποιο «Εγώ το μεθάνιο, Ποιο το μεθάνιο, Ποιο το μεθάνιο, Είναι Παράγει ενέργεια, είναι επικερδές, ρε παιδί μου ω αέριο. Αν το φορολογήσω, ήταν όμορφο. Τώρα είμαστε εμεί να πιούμε μια ταμιακή μηχανή που σα από πίσω. Εντάξει, και σε άδικος, γιατί ο Αλέξης πήρε τηλέφωνο το Τόσκα, τον αναπληρωτή υπουργό Προστασία του Πολίτη. Προστασία του Πολίτη. και του είπε παιδί μου αλλά να μην υπάρχουν τώρα και καλά από του έκανε δά... εντάξει, του τα ταυτάκι. Πρώτα γίνεται η τέτοια και μετά. Το... Yeah. Γιατί αν δεν είχε μαθευτεί προφανώ αυτή η είδηση, πόσε συνδέσει yeah. yeah. παρόμοιε είναι. Ναι, ναι, η αυτή το τσίπρα. Λε να <ακλώσει> κυνηγάνε μικροπολιτέ στο κέντρο της Αθήνας σε πούμε. Για δεν είναι κάτι καθημερινό. Μεγαλοκαθαρίε. Μεγαλοκαθαρίε και είναι φορά και Ακόμα. δεν είναι. Ναι, Who is it now? Who is it now? The microphone is slow, shattering the moves. Need to drop hits it, like they lower. We'll get the fuck out the control with the short sure shot. Short sure We're called as a co-op Terror reigns drenching Quenching the ghosts of the power guard that five-sided Pythagore They're rocking sore on the face But the earth gets bigger The triggers call after you're full We're rally round the family With a pocket full of shells, We're rally round the family With a pocket full of shells, We're rally round the family With a pocket full of shells We're out family with a pocket full of shells. We're <laughs> oh, not food, not horse, not shoes, not need. Just be the war, cannibal, cannibal, I walk the corner to the ruffle. That used to be a library, line up to the mine, cemetery now. What well, we don't know keeps the contract alive and move them. They don't gotta burn a book, they just remove them while I Warehouses filling really quick as a bell. Rally round the family. Pockets full of shells. Rally round the family. With a pocket full of shells. They're running round the family. With a pocket full of shells. They're running round the family. With a pocket full of shells. They're running around the family. With a pocket full of shells. Λοιπόν, Νταλίκα, σαν ρόμπουκο και να πες επάνω τους, δεν τίποτα. Λοιπόν, τον λένε Μανώλη Γιπρέο, εκείνο ένας από τους φωτορεπόρτερ, μάλλον αυτός ο είπε στη χειρότερη ζημιά, καλύπτονται στα γεγονότα του 11, της Του ανθρώπου του πετάξαν λοιπόν μια του λάμψες, τόσο κοντά του, απαγορεύεται να αυτές οι λάμσε σε άνθρωπο, Τόσο κοντά του που έχασε την ακοή του σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση εκεί του. Ναι, ήταν τις πρώτες, τα πρώτα και την πρώτα φορά ήταν κρίσιμη. Με κρίσιμη κατάσταση, όντω. Ο άνθρωπο λοιπόν αυτό, χάρη στην ε, προστασία του πολίτη που παρήχαν τα μάτια το 2011, του καιρού Παπουτσί, για να μην ξεχάναμε το όνομα, γιατί του ξεχάσαμε ναι, το και δεν υπέροχε. Πρέπει ναι, θυμόμαστε αυτό το όνομα. Ναι, είναι και τόσο πολύ τον Αγία. Μου, είναι πράγμα. πολύ, αλλάζουν συνεχώ. Ε, του στήριξαν την ακοή του. Ε, πριν κάποιε μέρε. Ε, με σύμφωνα με καταγγελία που ανέβασε ο ίδιος, τον σταματήσανε κάποιοι διάδεση ενώ προσπαθούσε να, να αποφύγει μια γυναίκα που μπήκε στο ρεύμα του, mm -hmm. θεωρούσαν ότι αυτόν πρέπει να σταματήσουμε και τον πειράζανε. Ε, τον, ναι. τον πειράζανε ενώ το γνωστό, το γνωστό Ιφάκι το παιδί μου το οποίο... Ναι, από... Ναι, ναι, ναι, <σφίλω> από το όργανα της εξουσία, κάνουμε τον Αφού, ναι, ναι, αφού του εξήγησε ότι μεταξύ ο τρόπο σα που διαβάζουμε το κείμενο, ήταν ναι, ναι, ναι. εξήγησε ότι έχασε την ακροή του από κρότου του αυτό και δεν ακούει καλά και το, και το ε, Από Ματ, που απαντάνε τα παιδιά τη Δία. Ε, τι να κάνουν και τα ΜΑΤ, από να του χρόνια, καλύτερα να σου κόψουν εκείνη που αντέδρασε ο Μαζότσο Κυπρέος και λέει πώς να τους κόψω χρόνια με το μικρόφωνο, τη φωτογραφική ή το στυλό. Εντάξει, γι' αυτό λέω, αισθανάθηκαν να με την ώρα τα μάτρευαν από τον δημοσιογράφο, τα, τα οποία μάτ, ας πούμε, είναι σαν ρομποκοπ, έτσι, δηλαδή δεν βλέπεις καν κομμάτι κρέατος, δέρματος, έτσι, και τα λίγα να του πέσει πάνω, δεν το καταλάβω, και στα ότι απειλούντερα, γιατί να την κάμερα να και το Εδώ είναι πολύ ωραίο αυτό που λέγαμε για τα στοιχεία και που το λέγαμε και πριν γιατί την <συσχεσίλια> περιοχή πάνω Σκόπια, ηδωμένη, γιατί δεν θέλουν να υπάρχει φωτογραφικό λικό, να υπάρχουν στοιχεία, να υπάρχουν στις Λέει βλέπουμε τα που είναι δίπλα παρεούλα, με <συσχεσίλια> τη <συσχεσίλια> <συσχεσίλια> <συσχεσίλια> <συσχεσίλια> Το ξύλο mm -hmm. που τρώει ο κοσμάκι, πούμε. Βλέπουμε ανθρώπου με στο στοχάρια να το παίζουν ε, αντίξουσιαστέ. Ναι, ναι, φαντάζομαι. Πώ λειτουργεί το παραγράφο, λοιπόν. Αυτά, λοιπόν, λέει ο Μανούρη Κυπρέωση είναι αποτελέσμα όταν δεν υπάρχει ο φόβο τη τιμωρία. Όχι εκδίκηση. Τιμωρία βάσει του έρημο του συντάγματο που μα το έχουν κάνει κουρελόχαπλα. Μια πολιτική συγχωρδία συγκάλυψη που κοντά πέντε χρόνια ψάχνει να βρει του ενόχου τη σε σωρία εγκληματικών και ανθρωπών πράξων. Και αν αμφισβητούν κάποιοι αυτό που γράφον. Α με αντιμετωπίσουν επίση ώρε. Τα στοιχεία και αποδείξει όμω θα του οδηγήσουν ξανά στι τρύπε του και να είναι σίγουροι γι' αυτό. Όταν λοιπόν ανεκπαίδευτοι και με έλευση στοιχειώδη παιδεία αστυνομικοί βγαίνουν στον δρόμο για να παραστήσουν του Ρόμπουκο ή του Λον Ρέιντζερ, ξέροντα πως την καλύτερη περίπτωση θα κληθούν για ένα λουκμάκι στις σφαιρικές υποθέσεις, ή δεν θα αναγνωρίζονται λόγω έλλειψης διακριτικών και θα φέρονται σαν τους χοροφύλακες επιδικτατορίας. Όμω το ζήτημα είναι βαθύτερο και πιο σκοτεινό. Κανείς δεν μπορεί να εμφισβητήσει πια πως μετά από ένα χρόνο η ελπίδα γονάτισε κάπου μεταξύ πλόπ και χειροβομπίδων και πως δεν υπάρχει πρώτη φορά αλλά δυνατά πάμε ξανά, ντακάπο αν θέλετε και εύχομαι τα όργανα να μην περρέψουν, να μην το το γνωστό καφέ του Κολονακίου, τεφτά για καφέ δεν υπάρχει. Και αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά πως ο αξιωματικός τη Ελλάς ήξερε καλά, πιο καλά από όλους μας όταν έλεγε στο so follow. Εμεί είμαστε ασπίδα των πολιτικών και αυτή είναι η δική μα. Το ερώτημα παραμένει από την αυθαιρεσία των προστατών μα ποιο θα μα προστατεύσει. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με προστασία των βουλευτών, όχι με προστασία του πολίτη. Γιατί οι βουλευτέ δεν είναι πολίτε. Ε, σωστό. Οπότε Υπουργείο Προστασία του, πολι... του Πολιτικού δεν είναι και δύσκολο. Πρόπολα συνεχίζει να λέγεται έτσι Οπότε δεν κουραζόμαστε πολύ ωραίο το επόμενο τρόπο. στον ύπνο σου. Ναι, στον ύπνο Στον σου. Δηλαδή. Η Εντάξει, Βασιλική ήθελε να βάλουμε το στον ύπνο μου. Εγώ, κατάλαβω, έβαλε το έχει το ρίσκο του παιδί που ακούστηκε και η Αγγελική. Αλλά είναι τόσο αεροτραγό που αξίζει το Εντάξει, δηλαδή, να το ξανακούσω. Ναι, ξέρω που τώρα, όσο κομμάτι για να πάρει. Λοιπόν, την άλλη Πέμπτη θα στο κρατάω. Θα βάλουμε το στον ύπνο μου. Εντάξει. Τον γνωστικοί, φλογράδε και Για να σε Έχε τον στο παιδί, Θα με κλείσει, θα σε πούλησε. Θα χει σβήσει το κερί Στην καταιγίδα Υπερασπίσου το παιδί Γιατί αν γλιτώσει το παιδί и пар Λοιπόν, σήμερα, ε, στις 7 η ώρα, στο Συνεπλατεία, παλαιό Δημαρχείο Γλυκόνερων, ε, προβάλλουμε την ταινία Oliver Twist, ε, ωραία ιντενία, ε, δικτωριανής εποχή, Του 2005, νομίζω να με κάνω λάθος, είναι η, η συγκεκριμένη έκδοση του Oliver Twist που θα προβάλλουμε. Είναι συγκεκριμένη από λάσκι. Το 2005 είναι η ταινία. Ε, η... Έχει να κάνει με τη Βικτοριανή εποχή. όπου είναι ένα... να. διαβάσουμε και την περιγραφή που την έχουμε μπροστά μας τότε. Αγγλοτσέχικη ταινία, η Πολάνσκι, με τους Ντάρνι Κλάρκ, Μπέν Κίνσλεϊ, Τζέιμς Κόρμαν, Λίν Ρο. Στο Λονδίνο ο Φανος βρίσκεται και τα φύγε του του Φαγκίνου, ο οποίος Όλα είναι ένα εύκολο ορθό, είναι διατεθειμένο να υιοθετήσει. Όμω η μωρέ του φραγκίν, διαφορετική γνώμη για την τύχη του. Είναι βασισμένο, ε... είναι. Είναι το έργο, είναι το breaks... έργο του έργο Καρόλου Δίκε. Ναι. Έργο βικτωριανή εποχή. Εντάξει, όλοι λίγο πολύ ξέρουν την ιστορία του Oliver Τουίστ. Αλλά είναι μια αρκετά καλή ταινία. Όσοι φίλοι έχουν παιδάκια και θέλουν, είναι μια καλή ευκαιρία να έρθουν στο Παλαιό Δημαρχείο να γνωρίσουν και την ομάδα του, είναι πλατεία. Και να, να δούμε όλοι μαζί την ταινία να γίνει και μετά μια ωραία κουβέντα α πούμε. Ε, και να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι αυτό το Σάββατο ώρα, ώρα, ώρα. Τι ωραία! 7 η ώρα. Η ώρα, η ώρα, η ώρα ξεκινάει, στο πνευματικό κέντρο γλυκών νερών. Όθονο Κισμίρνη. Προβάλλουμε το ντοκιμαντέρ τη συμπολίτερη και συναγωνίστρια Μέλη Ψαρού στα Παρουσία τη δημιουργού. Και θα ακολουθήσει συζήτηση πάνω στο δοκιμαντέ. Στα mm. ε, έχει γραφτεί με τη μέθοδο τη δωρεά από του πολίτε, mm -hmm. του donate, και έχει να κάνει με του αγώνε τη τοπική κοινωνία από τον Βόλο μέχρι και άλλε περιοχέ να μην τυποποιηθούν τα νερά στην Ελλάδα. Είναι η περιπέτειο του νερού στην Ελλάδα. Λοιπόν, Πολύ σημαντικό γιατί το νεράκι μα είναι. Ε, και μάλιστα αυτέ τι συλλογικότητε, ε, αυτέ τι ομάδε ανθρώπων, τι επιτροπέ αγώνα ενάντια. ...στην ιδιωτικοποίηση του νερού, ε, δεν τις ξέρει ο κόσμος, ε, αλλά παρόλα αυτά, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο έχει ανακύψει το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, έχει συσπυρώσει ε, μεγάλα κομμάτια των τοπικών κοινωνιών του Βόλου, αλλά και σε άλλες περιοχές, έχει πολύ κόσμο και γίνονται αγώνες καθημερινά, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία. Ε, να δούμε τι γίνεται, είναι πολύ καλό ντοκιμαντέρ Πας αφορά όλους, γιατί το νερό Προστά μας αφορά όλους ε... Δεν είναι ότι το είναι καλά, εντάξει, τώρα βλάχτια θα πω αεροδρόμια που είναι πολύ σημαντικό και αυτό μας αφορά όλους Αλλά αλλήλω πλέον και το νερό Εντάξει, χωρίς αεροδρόμιο μπορείς πολλές Δεν θέλω να κάνω, δεν θέλω δε, δε, δε, δε, δε, <σχ> να κάνω σύγκριση με το, <σχ> το τύπο δικοποιείς αεροδρόμια, καμία σχέση το νερό χωρί νερό δεν αφορά να Δεν είναι αφορά πολιτικό, Δεν είναι στενή πολιτική έννοια. Α είναι... πάρει το παιδάκι εδώ σε εμά και α πάει λοιπόν να ενημερωθεί και αυτοί για το παιδάκι του κύκλου της ζωής. κύκλο τη ζωή. Αυτό ακριβώ. Και ο άνθρωπο με αυτό το πράγμα ζέζει. Και αν το θέλει, είναι και συμβολικό ρεβίδι. Τα αεροδρόμια, α πούμε, γη και το νερό, είδωρ. Δηλαδή γη και είδωρ. Και χωρί και αιστεία, ναι. Τρόφι, δηλαδή δεν έχει... αυτό που γιατί δηλαδή δεν έχουν αφήσει και τίποτα. Μάθαμε για το θέμα του νερού. Το πρώτο βάμ που έγινε στη δημοσιότητα ήταν με την ειδικοποίηση τη ΕΑΦ, όπου καταφέρανε με δημοψήφισμα οι πολίτε τη Θεσσαλονίκη να ανακόψουν τα σχέδια τη τότε κυβέρνηση για ειδικοποίηση του νερού πάνω στη Θεσσαλονίκη. Yeah. Γίνονται αγώνε. Εγώ θα ακούσω από πέρσι μου και ένα φίλο που είναι βολιό ότι οι γινότια κινητοποίηση είχαν συσταθεί επιτροπέ γειτονιά στο Βόλο πάνω, όπου πάνε να διουσιδικοποιήσουν τι πηγέ του. Yeah. Οπότε, έλατε το Σάββατο αυτό, να μάθετε τα παραπάνω, να συζητήσουμε, να δούμε πώ μπορούμε να οργανωθούμε, να σώσουμε όχι μόνο το νερό μας. Ό,τι δεν μπορεί. Το νερό μας, την τροφή μας, το, τη στέγη μας, τα πάντα. Μας. Τη ζωή μας, την αξιοπρέπειά μα εν τέλει. Άρα, λοιπόν, επόμενο ραντεβού... Σήμερα το απόγευμα στο Παλιό Δημαρχείο, στην προβολή του Συνεπλατεία Oliver Twist. με το επόμενο ραντεβού, Σάββατο βράδυ, στην εκδήλωση, ε, στην προβολή του Δοκιμαντέρ Σταμπάκη. Στα Πραγματικό Κέντρο. Και την Κυριακή, σε εστιανομία. Πολύ ωραία. Ε, φυλάκια. Συνεπλησμού. <laughs> <laughs> Έφυγε την έτσι δεν έφυγε η αντίληψη. Είναι άλλη μακράνεια εγώ Νομίζω ότι ο κύριο Τσίπρα, που τον πήρε μαζί, το μετά έκανε λάθο. Έκανε λάθο, λέτε. το Δεν σα ρώτησε. μια τέτοια σχέση που σε αυτά τα πράγματα. Με το ζήπρε, έχει μια με τα μάτια. Ναι, δεν υπάρχει Λένε Στα τέσσερα Κρατώ μια κυθάρα Κρατάς μια καρδιά Σου πιάνω το χέρι Γεμίζω ευτυχία Μπροφό του κορνιού σου Τη θεία ευωδιά Ελένε Αλέξη Στα τέσσερα Κρατώ μια κιθάρα Κρατάς μια καρδιά Εσαι Πολύ Για σένα το γράψω Ευχαριστώ Ξέρετε έχουμε μια τέτοια σχέση Εσαι αρέσει Πολύ